τέσσερακοστό δεύτερο μάθημα. Αθλητικά παιχνίδια. Βλέπεις, δρόσισε ο καιρός και αρχίζει η εποχή του ποδοσφαίρου. Μου αρέσει πολύ αυτό το παιχνίδι. Φέτος σκοπεύω να πηγαίνω και να βλέπω ποδόσφαιρο συχνά. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Αλλά εγώ δυστυχώς δεν έμαθα ποτέ να παίζω ποδόσφαιρο. Πηγαίνω όμως συχνά για κολύμπη. Ξέρεις να κάνεις βουτιές από ψηλά. Δοκίμασα πολλέ φορέ, αλλά δυστυχώ δεν τα καταφέρνω. Τραβώ όμω αρκετά καλό κουπί και έλαβα πολλέ φορέ μέρο στι λεμπονδρομίε του ναυτικού ομίλου. Πηγαίνει τακτικά στο στάδιο, Βέβαια, ιδίω όταν γίνονται οι Βαλκανικοί Αγώνε. Οι αθλητέ μα κερδίζουν πολλά πρώτα βραβεία στο πείδημα, στου αγώνε δρόμου και στο δίσκο. Με διασκεδάζει πολύ η διελκυστίνδα, ιδίω όταν τραβούνε το σχοινί 2-3 χοντροί. Σε ποιο γυμναστήριο πηγαίνεις Εγώ δεν ασκούμε πια Αλλά ο γιος μου προπονείται στο Πανελλήνιο Τον ενθαρρύνω Γιατί τα αθλητικά παιχνίδια στο ύπεθρο Δεν είναι μόνο ευχάριστα Αλλά και πολύ υγιεινά Συμφωνώ απολύτως Δεν μου λέτε, ξέρετε σκάκι ή μπιλιάρδο Ναι, αλλά δεν παίζω συχνά Το σκάκι μου αρέσει τρομερά Αλλά δυστυχώς θέλει πολύ χρόνο Και εγώ δεν έχω καιρό Πραγματικά πριν από λίγο καιρό έπαιξα σκάκι με έναν από τους καλύτερους σκακιστές μας, αλλά τα έκανα θάλασσα. Αλήθεια έπαιξα τόσο άσχημα που έχασα όλα τα παιχνίδια. Δεν κατάφερα να κερδίσω ούτε ένα, φίλε μου.